Κεφάλαιον ΚΓ σελίδα 99 Στοίχη 1 39 Ο Κύριος Ελέγχη του Σουραματής και Φαρισαίους 1. Τότε ο Ιησούς ομίλησε προς τα πλήθη του λαού και του μαθητάς του 2. Και είπεν Επί του διδασκαλικού θρόνου του Μωυσέους εκάθισαν οι νομοδιδάσκαλοι και οι Φαρισαίοι 3. Όλα λοιπόν όσα επί τη βάση του νόμου θα σας είπουν αυτοί να τα φυλάτετε Φυλάτετε και πράτετε αυτά «Μη πράτεται όμω σύμφωνα προς τα έργα των και το παράδειγμά Διότι λέγουν μεν και διδάσκουν την αλήθεια του νόμου, δεν πράττουν όμω σύμφωνα με αυτήν. 4. Με άλλα λόγια, σφικτοδένουν φορτωμένα βαριά και δυσκόλως βασταζόμενα και τα επιβάλλουν στου ώμου των ανθρώπων, αυτοί όμω δεν θέλουν ούτε με το δάχτυλό του να τα κινήσουν. Με στον δηλαδή γνώμας και παραδόσεις, μετέβαλαν τον νόμον το οποίο φορτώνουν στου άλλου ενώ αυτοί ούτε καν το εγγίζουν, διότι βρίσκουν τρόπου να ξεφεύγουν αυτοί από τι υποχρεώσει αυτά που επιβάλλουν στου άλλου. 5. Πράττουν δε όλα τα έργα των για να του βλέπουν οι άνθρωποι και του επενούν. Διότι τα φυλακτά που κρεμούν στα σχήρα των ή δένουν στα μετωπά τα κατασκευάζουν πλατιά. Και μεγαλώνουν τι άκρε των φορεμάτων του, ώστε να γίνονται περίβλεπτοι ω άνθρωποι ευσεβείς, ει του οποίου τα φυλακτά και τα κρασπεδάτων των του υπενθυμίζουν διαρκώ τον νόμων του Θεού. 6. Αγαπούν δε την πρώτη θέσηνη στα δείπνα και τα πρώτα καθίσματα σα συναγωγά. 7. Και του ευλαβεί χαιρετισμού σα αγορά, και θέλουν να του φωνάζουν οι άνθρωποι: Διδάσκαλε, διδάσκαλε. 8. Σείς δε μη ονομαστείτε από του ανθρώπου ραβοί. Δηλαδή. Διότι ένα είναι ο διδάσκαλό σα, ο Χριστό. Όλοι δεσί είστε αδελφοί. 9. Και πατέρα σα με κύρος και εξουσία απεριόριστον και απόλυτον μην καλέσετε στην γη, διότι ένα είναι ο πατήρ εκείνο που είναι στου ουρανού. 10. Ούτε καθηγητά να κληθείτε, διότι ένα είναι ο καθηγητή σα που με τη διδασκαλία του σα οδηγεί στη σωτηρία, ο Χριστό. 11. Εκείνος δε που μεταξύ σας είναι μεγαλύτερος στη γνώση και στο αξίωμα, πρέπει να υπηρετεί τους άλλους, γινόμενος με κάθε τρόπον χρήσιμος και ωφέλιμος σε αυτούς. 12. Εκείνος όμως που θα υψώσει τον εαυτό του μεταχειριζόμενος τους άλλους ως κατωτέρους του, θα ταπεινωθεί και θα ξεφτελιστεί. Κι εκείνο που θα ταπεινώσει τον εαυτό του γινόμενος για τη χριστιανική αγάπη, δούλο και υπηρέτη των άλλων, θα ανυψωθεί από τον Θεό και θα δοξαστεί. 13. Αλλήμονον δέει εσά, γραμματή και φαριστέ, υποκριτέ, διότι κατατρώγεται τα σπίτια για την περιουσία των χειρών, εσεί που με πρόσχημα ευλαβία διασκοπούς συμφεροντολογικού κάμνετε μακρά προσευχά. Δι' αυτό θα λάβετε μεγαλύτερα καταδίκηνα από του άλλου αδίκου και κλέπτα. Δεκατέσσερα. Αλήμονός σα, γραμματή και φαριστέ υποκριτέ, διότι με τη τη διδασκαλία σα, που επισκοτίζει και νοθεύει το περιεχόμενο του νόμου, κλείετε την θύρα τη βασιλείας των ουρανών πρώτων ανθρώπων. Αλήμονός σα, διότι και εσεί δεν εισέρχεστε, αλλού και εκείνου που έχουν τη διάθεση να εισέλθουν, του αφήνετε να έμβουν. Δεκαπέντε. Αλλοιμονό σα, και φαριστέ υποκριτέ, διότι περιέρχεστε την θάλασσαν και την υγιήν για να προσελκύσετε έστω και ένα μόνο προσύλλητον και από ειδωλολάτρη να τον κάμετε Ιουδαίον. και όταν γίνει, τον κάνετε παιδί της Γιέννης, άξιο να ρηφθεί σε αυτήν πολύ να από ότι είστε εσεί. 16. Αλλημονόν σα οδηγεί του λαού τυφλή, οι οποίοι λέγεται «Αν τυχόν κανεί ορκιστεί των αών, δεν είναι τίποτε αυτό». Εκείνο όμω που θα ορκιστεί στον χρυσό του ναού είναι υποχρεωμένο να τηρήσει τον όρκον του. 17. Μωροί και τυφλή. Σας αξίζουν η ονομασία αυτή διότι ποιο είναι ανώτερος κατά την ιερότητα ο χρυσός ή ο ναός που αγιάζει τον χρυσόν. 18. Λέγεται ακόμη και τούτο Εκείνο που τυχόν θα ορκιστεί στο θυσιαστήριον δεν είναι τίποτε ο όρκος αυτός Εκείνος όμως που θα ορκιστεί στο δώρον που επι του θυσιαστηρίου δεσμεύεται από τον όρκο του. 19. Είστε μορί και τυφλοί διότι τι είναι μεγαλύτερον η ιερότητα το δώρον ή το θυσιαστήριον που αγιάζει το δώρον. 20. Εκείνος λοιπόν που ορκίστη στο θυσιαστήριον ορκίζεται εις αυτό και συγχρόνως εις όλα που είναι επ' αυτού. 21. Και εκείνο που ορκίστη στο ναόν Ορκίζεται σε αυτόν και στον Θεόν που κατοικεί στον νέο. 22. Και εκείνος που ορκίζεται στον ουρανόν, ορκίζεται στον θρόνο του Θεού, διότι στην Γραφή ο ουρανός λέγεται θρόνος του Θεού, αλλά ορκίζεται συγχρόνως και στον Θεόν που κάθεται επί του θρόνου αυτού. 23. Αλλημονός σας, γραμματής και φαρισαίοι υποκριτές, διότι δίδεται δεκάτιν και από τον διός ακόμη, και από τον άνηθον και από το κείμενον, και αφήκατε τα σπουδαιότερα του νόμου, δηλαδή την δικαίαν κρίσιν και την ευσπλαχνίαν και την τιμιότητα που κάνει τον άνθρωπον αξιόπιστον. Ενώ έπρεπε πρωτίστως τα τελευταία αυτά αρετάς να πράττετε και να ασκείτε, κατά δεύτερον δε λόγον, να μην αφήνετε και εκείνα. 24. Οδηγεί τυφλή που στραγγίζεται από τον ίνων το κουνούπιος ακάθαρτον κατά των νόμων, καταπίνετε όμως την καμήλα που και αυτή κατά των νόμων είναι ακάθαρτο ιστα μικρά μόνον δίδεται ολόκληρον την προσοχή σας Εις καιρών που χωρίς τύψη κάνατε μεγάλα και χονδρά αμαρτήματα Εικοσπέντε Αλήμονός σας γραμματής και φαρισέ υποκριτέ Διότι καθαρίζετε την εξωτερική επιφάνεια του ποτηρίου και της πιατέλας Μέσα δε είναι αυτά γεμάτα από τροφάς που προέρχονται από αρπαγήν και αδικίαν Εικοσέξι Φαρισέ τυφλέ Καθάρισε πρώτον εκείνο που είναι μέσα στο ποτήριον και στην Πιατέλα, φροντίζον να μην προέρχεται τούτο εξ αδικίας και αρπαγής, για να γίνει και το απέξω του ποτηρίου και της πιατέλας καθαρών. Διαφορετικά, όσο και αν καθαρίζεις τα σκεύη αυτά, μένουν ακάθαρτα και μολυσμένα. 27. Αλημονός σας, και φαρισαίοι υποκριτές, διότι προ προς σα ασβεστομένους, οι οποίοι απ' έξω μεν φαίνονται ωραίοι και από μέσα όμως είναι γεμάτη από κόκαλα αποθαμένων και από κάθε καθαρσία. 28. Έτσι κι εσείς, απέξω μεν φαίνεστε στους ανθρώπους δίκαιοι. Από μέσα όμως είστε γεμάτοι από υπόκριση και από κάθε παράβαση του νόμου. 29. Αλημονός σας, γραμματής και φαρισαία υποκριτέ, διότι οικοδομείτε τους τάφους των προφητών και στολίζετε τα μνήματα των δικαίων. 30. Και λέγεται. Εάν ζούσαμε ενίσταση μέρα των πατέρων μα, δεν θα γινόμεθα συνεργή και συνενοχή των ιστομφώνων των, των προφητών. 31. «Ωστε εσεί οι ίδιοι μαρτυρείτε για τον εαυτό σα, ότι είστε απόγονοι εκείνων που εφώνευσαν του προφήτας και έχετε κληρονομικότητα κακή από την οποία όμω δεν εφροντίσατε να απαλλαγείτε. 32. Συμπληρώσετε λοιπόν κι εσεί εκείνα που λείπουν ακόμη από όσα έκαναν οι προγονεί σα, ώστε να φτάσετε στο ακρότατο όριο τη της κακίας. 33. Φίδια, γεννήματα οχιών, γεμάτη κακίαν και θανατηφόρων δηλητήριων, το οποίο εκληρονομήσατε και από τους προγόνους σας. Πώς είναι δυνατόν να φύγετε από την καταδίκηνη που θα σας ρίψει στην γέναν 34. Δι' αυτό ειδού εγώ κάνω την τελευταία προσπάθεια να σας σώσω και σας αποστέλω προφήτας και σοφούς και γραμματής του αποστόλου μου δηλαδή και του διαδόχου Τον, που θα είναι φωτισμένοι και σοφισμένοι από το άγιο πνεύμα για τη διδασκαλία μου. Κι άλλου από αυτού θα φωνεύσετε και θα σταυρώσετε, και άλλου από αυτού θα μαστιγώσετε στα συναγωγά σα και θα του διώξετε από την μίαν πόλη στην άλλη. 35. Διαναπέσει επάνω σα η ευθύνη και η καταδίκη για κάθε δίκιον αίμα που έχει ήθει άδικα στην υγιή από το αίμα του δικαίου άβελ, έως το αίμα του Ζαχαρίου, του Ιού του Βαραχίου, που τον εφωνεύσετε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου και έτσι έγινατε ένοχοι όχι μόνο του εγκλήματος του φόνου αλλά και της ασεβούς βεβηλώσεως του ναού τον οποίον εβάψατε με αίμα ανθρώπου δικαίου. 36. Αλήθεια σας λέγω ότι όλα αυτά τα δεινά θα πέσουν στην γενεάν αυτήν. 37. Η Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, δυστυχισμένη και ταλέπορε πόλη. Σύ που τους στου και λιθοβολεί εκείνους που ο Θεό σου απέστειλε. Πόσε φορέ θέλησα να συμμαζέψω τα παιδιά σου με στοργήν, παρομοίαν προ εκείνη με την οποία περιμαζεύει όρνητα τα πουλιά τη κατά από τα πτερά τη και δεν 38. η θελήσατε. 38. Ιδού εγκαταλείπεται προ και καταστροφή σα η πόλη σα με τον αών τη, έρημο και απροστάτευτο από τον Θεό. 39. Διότι σα λέγω ότι δεν θα με είδατε πλέον από τώρα, έως ότου συνέλθετε στον εαυτό σας και πιστέψετε. Οπότε, συγκαταριθμούμενοι σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας μου θα είπετε δι' Ευλογημένο Ευλογημένος είναι αυτός που έρχεται στο όνομα του Κυρίου ως αντιπρόσωπός του και απεσταλμένος του.